Λύσα σήμερα, κυρίε μου και κύριοι. Συγχωρείτε για την αργοπορία, εδώ θα είμαστε. Let me know you wanna go to... Εδώ είμαστε, κυρίε και κύριοι. Ράδιο Άρτα στου 101,5 FM Stereo, 2681 2681-4060. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, ο Γιάννη Λαζάρου είμαι εκπομπή στον τοίχο. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, αν μπορείτε σήμερα ε... αν μπορείτε σήμερα βοηθήστε λίγο την κατάσταση γιατί δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη... Όχι, την επίσκεψη του Αλέξη μας Λοιπόν, λοιπόν η αριστερά και η εκκλησία πως είπε ο Αλέξη, μισό λεπτάκι παιδιά για να βοηθήσετε τέμνονται Λοιπόν, η αριστερά και η εκκλησία τέμνονται Δήλωσε ο Αλέξης μετά Βατικανά του Λοιπόν βοηθήστε λίγο γιατί η κατάσταση Εντάξει δεν θα λέγαμε ότι έχει ξεφύγει Δώστε μια ερμηνεία Με τον Πάπα Φραγκίσκο Επονομαζόμενο και ως Πάπα των Φτωχών Είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για την οικονομική κρίση Που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και κρίση αξιών Προσέξτε την αλήθεια που λέει τώρα ο Αλέξη έτσι Είναι και κρίση αξιών ναι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ανάγκη η πολιτική να ξαναεμπνεύσει τους ανθρώπους με συλλογικά οράματα που θα επαναφέρουν πνευματικές πανανθρώπινες αξίες απέναντι στις κυρίαρχες σήμερα ηλικές αξίες του καταναλωτισμού και του κέρδους Αυτά, προσέξτε τώρα το θέμα είναι να κάτσε να φτάσουμε τώρα στο... Λοιπόν Τέλος, συμφωνήσαμε στην ανάγκη να υπάρξει Συνέχεια στο διάλογο Ευρωπαϊκής Αριστεράς και Χριστιανικής Εκκλησίας Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μια οικουμενική συμμαχία Απέναντι στη φτώχεια, στις ανισότητες, απέναντι στη λογική Ότι οι αγορές και τα κέρδη είναι πάνω από τους ανθρώπους να εκοδομηθεί Πάνω στις κοινές τομές των παράλληλων δρόμων μας εκκινούμε από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. τεμνόμαστε όμως σε πανανθρώπινες αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ανάγκη για τον συνάνθρωπο και η κοινωνική δικαιοσύνη Μήπως μπορείτε λίγο, ρε παιδιά, έτσι σας παρακαλώ, δηλαδή, 2681-4060 Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε λίγο Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε, όχι για να καταλάβουμε το λόγο της επίσκεψης Τι λέει ο άνθρωπος, Ορίστε τελευταία. Τελευταία. Άλλαξε η κυβέρνηση, έγινε εκεί. Αααα! Συγγνώμη, τώρα κατάλαβα. τώρα, ναι, Μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Το global government του Παπανδρέου έγινε οικουμενική συμμαχία. Τώρα κατάλαβα. Κατάλαβα τη μου. Τι να κάνω κι εγώ, μένα μυαλό, καταλαβαίνεις. Βοήθεια ήταν σημαντική η βοήθεια σου. Ήταν σημαντική η βοήθεια σου, πραγματικά δηλαδή, αλλά θα ήθελα και άλλη βοήθεια, ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο. Να... Βοηθήστε λίγο, πώ είναι δυνατόν να είσαι αριστερό, κοίταξε να δει κάτι, όταν λούσε καραγκεζιλίκια, ε, τύπου κουκουέ και κανέλι, η βουλευτή είναι το κουκουέ να σταυροκοπιέται κτλ. Όταν λούσε τέτοια καραγιουζελία, κάποια στιγμή θα σου ήρθουν αυτά με του αριστερού. Λοιπόν, μεγάλε, εντάξει, δεν θέλουμε να θίξουμε την πίστη καθενό, αλλά δεν συνάδει. Δεν μπορεί να είσαι αριστερό και χριστιανό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αφήνουμε το ότι δεν μπορεί να είσαι Έλληνα και χριστιανό. Άστο, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτή την κουβέντα την κάνουμε άλλη ώρα. Μάλλον δεν θα την κάνουμε ποτέ με τον παραλογισμό τη Ελληνορθοδοξία. Άστο, μην θίξουμε. Είμαστε κακά παιδιά. Αλλά αριστερό και χριστιανό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μισό λεπτάκι. Κάποιο παίρνει τηλέφωνο, θα περιμένει μισό λεπτάκι. Λοιπόν, δεν γίνεται παλικάρι μου. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Κατάλαβες κατάλαβε. Τώρα, πρόσεξε. Ήθελα να με συγχωρήσετε λίγο και να πω, δεν ξέχασα. Συνέβη κάτι, να πούμε, με την αρχή τη εκπομπή. Ξέχασα να καλημερίσω όλο τον κόσμο. Εντάξει, είναι αυτονόητο ότι σα στέλνουμε τι θερμέ μα καλημέρε. Αλλά να, να ε, καλημερίσω και την Γιαγιάκουλα και του φίλου όλου που ακούνε. Αλλά ιδιαίτερα το ράδιο αετό που ακούγεται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία του Ταλέπωρου Κώστα Γκιόνι, ο οποίο πήγε φυλακή. Γεια σου, Κουζάνι, γεια σου, Δυτική Μακεδονία. Τη φυλακή τα σίδερα είναι για τον Κώστα. Τελικά, να ευχαριστήσουμε και το RART FM Στην Κύπρο, γεια σου Κύπρο Λοιπόν, του φίλου μας Του Νίκου του Αμάραντου Που αναμεταδίδει Και ακουγόμεθα στα πέρατα του πλανήτη Βοηθήστε ρε πέρατα του πλανήτη Σας παρακαλούμε Πως είναι δυνατόν ρε παιδιά Λοιπόν, πως είναι δυνατόν Να είσαι αριστερός Και να κάνεις συμμαχή Αυτή τη στιγμή με το χριστιανό και καλά, ώστε σου λέω να κάνεις με τον καλό, με τον ορθόδοξο. Πάει στο διάολο. Ό, oh, τι είπα, διάολο, δεν γίνονται. Πάει στο καλό. Να κάνεις συμμαχία με τον πονηρό, τον μπάπα. Πώς γίνεται, να πούμε. Δηλαδή, πέρα από την πλάκα. Μήπως μπορείτε, σας παρακαλώ μου, καλή μου, κυρία και καλέ μου, κύριε. Να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε. Τι, τι ακριβώς δήλωσε Εντάξει την επίσκεψη την καταλαβαίνουμε <laughs> Με συγχωρείτε Τι ακριβώς δήλωσε ο Αλέξης Τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητή, <laughs> Να μην χρησιμοποιούμε <laughs> Και τουπε του αλεξιου ο, ο Πάπας Ο Φρανσίκο Η νέη πολιτική του Μιλάτε μια διαφορετική γλώσσα που μοιάζει με μια μελωδία ελπίδα. Ρε, παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να τα αντέξω. Είναι μεγάλες οι παπαριέ που ακούμε και από το μεγάλα κεφάλια του Θεού, των το, το, το, αντιπροσώπων του Θεού στη γη. Καλά, από του πολιτικού είμαστε συνηθισμένοι. Ο Πάπας τώρα, τι του πω πάπας οι νέοι πολιτικοί μιλάτε μια διαφορετική γλώσσα που μοιάζει με μια μελωδία ελπίδας με η γλώσσα του Τσίπρα Μος και ξέρω εγώ πως είναι, είναι τέλος πάντων και του κάθε νέου Τσίπρα είναι μελωδία ελπίδας κατά τον Φρανθίσκο σε απλά ελληνικά ε, αγαπητέ μου Ελληνούμπα αυτό σημαίνει κόλος χορτάτος μίγδαλα χαλεύ όπως λένε εδώ Στην περιοχή μας Μαζεύονται χορτασμένοι λοιπόν Για να δουλέψουν ποιου Αυτούς οι οποίοι Ανάλογα με τα συμφέροντά τους Τρέχουν από πίσω τους Ή από τους θεούς ή από τους πολιτικούς Κατάλαβες Και λένε τις παπαργιές τους Και είσαι υποχρεωμένος Όχι απλά να τις ακούς Να τους παλαμακίζεις να τους εκθιάζεις Να να να να, να, να, να. Πάντως, συγγνώμη Δεν δε βλέπω να παίρνετε κανένα τηλέφωνο να βοηθάτε Ή τα καταλάβει όλα Και με αφήνετε μένα να μπούμε στο έρευος Ή κάνει τζις το θέμα Και δεν θέλετε να ομιλήξετε Πάντω εγώ να υποσχεθώ Σε όποιον Κα, κάποιος ε, Κατάλαβε και πήρε Στο άλλο το τηλέφωνο Για να δούμε, για περιμένω. Τι θα πέσουν τα μπινελίκια του κόσμου τώρα. Παρακαλώ. Ναι. Αχα, ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ. Ήτανε μπλοκαρισμένοι. Έλα πανικάρε μου, ήταν μπλοκαρισμένη η γραμμή και τώρα ξεμπλόκαρ. Την μπλοκ... Έβαλε το χέρι του ο Πάπας και ξεμπλόκαρ η γραμμή με το να παπαλέξει τον Τζίπρας. Με καταράστηκε σαν τα Σαν τσίπρα. Σαν παπατσίπρα. Ναι. Εσεί είστε πεφορτισμένοι. Ρε εσύ, κάτσε να σου πω κάτι Going Κάτσε θα σου πω εγώ τώρα το μυστικό στον αέρα Έλα, αφεφωτισμένοι Γεια, γεια, γεια Πες, πες, πες, πες Έρε, παραεπαιχθεί Έλα, έλα Θα του δώσω, το δώσω ξύδι, έλα, γεια γιά, γεια, γεια, γεια Εγώ, φίλε μου, είμαι ε, Αλουμινάτος Μα αλουμινάτος, αλουμινάτος Λέω. Ρε δεν γύρωςαμα τα πράγματα. Ρε πουσιμού, ρε πουσιμού. Λένε παπαργιάκη κονομάνε κατομύρια. Δεν γίνεται ρε πουσιμού. Τι τάις μα τους κάνετε; Α, βοηθώ. Όλοι σου λέω Χριστοί, Αντίχριστοί Οι πάντες δουλεύουν για τον αυριανό πρωθυπουργό Βγήκε ο Όμιλος Λάτσι Προσέξτε τώρα Ο Όμιλος Λάτσι ο οποίος Από χρόνια τώρα στην αριστερά δουλεύει για το καλό του λαού Και μαζισμοί δήλωσαν Ότι αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Θα βρει τον τρόπο Για το καλό της χώρας Ο Όμιλος Λάτσι Δεν ξέρω αν με συλλείβεις Με όλοι λοιπόν, δουλεύουν. Για το φίλο μας Του το Σαν Παπατσίπρας Λοιπόν Αυτά τα δήλωσε ο Αθανασίου Στο Bloomberg λοιπόν, ε... Ότι θα βρει ρε παιδί μου Τον τρόπο Σε παρακαλώ Όμε με ο κόκος, έλα γεια! Λοιπόν που λες μου Ε βέβαια τώρα το όμιλος λάτσι, φαρελληνικά, πάρε τέτοιο Αλλά κυρία μου και κυριέ μου Θα σας πούμε το μεγάλο μυστικό Ο Αλέξης έπιασε τον Πάπα Από τα Γι' αυτό και είναι από πιάλες ο Αλέξης έπιασε τον Πάπα από τα μαλλιά λέμε τώρα <laughs> Ποιάζω ρε Αλέξη <laughs> Ποιος θα το έλεγε ρε Αλέξη <laughs> Τι άλλο θα ειδούμε σε αυτή τη χώρα σε αυτή τη χώρα λέμε τώρα <laughs> Λέμε ρε μουλάκι μου να μου σε παρακαλώ πολύ <laughs> Αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα κυβερνήσει με τις ευλογίες του Πάπα γιατί η γλώσσα του Αλέξη είναι σαν μελωδία θα βρει τον τρόπο να δουλέψει για το καλό της χώρας Υπόμιλος Λάτσι Λοιπόν Θα θυμόσαστε τώρα εσεί Έχετε και μνήμη ελέφαντα Ότι ο Τσίπρας κάποτε Όχι κάποτε πριν λίγο καιρό Όχι απλώς σνόμπαρε τη Μέρκελ Δεν ήθελε ούτε να τη δει Κατάλαβες Όμως χτες μεγάλε αν δεν το πήρες χαμπάρι, ο Δραγασάκης και ο Σταθάκης έδωσαν αναφορά στον υφυπουργό της Μέρκελ στον Άσμονσεν για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνεις τώρα, του έδωσαν κανονική αναφορά. Γιατί, αν δεν εγκριθούν από τη Γερμανία αυτά, όλα τα οποία, γιατί παρουσίασε το κοστολόγιο της κυβέρνησης του Αλέξης 17 δις και τέτοια. Αν δεν εκκριθούν από τα αφεντικά Δεν σε βάζουν εδώ να πούμε supervisor Στην περιοχή Supervisor είναι ο καθηγητή, ο Πρωθυπουργό. Κατάλαβες Supervisor στην περιοχή Ο Αλέξης λοιπόν Γιατί λοιπόν έδωσα να ο, ο, ο, ο Δραγασάκης με το Σταθάκη Στον Άσμουνσεν Χαρτί και καλαμάρι Τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, τόσο το κολόχαρτο Έτσι θα κυβερνήσουμε Από την πολύ ελευθερία που έχουν στο την από απ' την πολύ ανεξαρτησία από τι ρε πουλάκι μου enfin, πες μας να να καταλάβουμε δηλαδή πε μα να καταλάβουμε αυτά τα ωραία με τον Αλέξη ο οποίος έπιασε τον Πάπα όπως είπαμε το κλουβί και βέβαια παρακαλώ Ναι Έμορφε τώρα σιγά μην πάει να δει το λουθεριανό όπω τον είπε. Άμα δεν ψηφίζουν οι τέτοιοι εδώ στην Ελλάδα, οι Κινέζοι και αυτοί δεν ψηφίζουν. Να πάει να δει εκεί τον Δαλάι Λάμα τώρα, όλο αυτό τις... Τον άλλο τον ηγέτη, τον Σιχ. Ε αριστερούλι τώρα. Με συγχωρεί σένα που αριστερούλι τώρα. Ε, αριστερούλι. Αυτά δηλαδή μεγάλε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή. Κατάλαβε μεγάλε, είναι ένα τρελαίνες Βέβαια πως όσοι ενδιαφέρει Αυτούς τώρα τους τύπους Οι οποίοι τα κάνουν αυτά Ότι σύμφωνα με τα νούμερα Τα νούμερα, η ανεργία Από το ε, Τα νούμερα, η ανεργία Τη δίνουν 28 Άλλοι λένε 27 Είναι στο, στα ύψη του Θεού Διότι Μεταξύ των άλλων Δεν έχουμε τον υποψήφιο Άγιο του Βατικανού προθυπουργό τον Αλέξη έχουμε και τον Πρωθυπουργέ αυτή τη στιγμή ο οποίος έκανε τη φοβερή δήλωση πρόσεξε, η Ελλάδα μήνα με το μήνα γίνεται μια χώρα φυσιολογική ε, όχι ρε παιδιά δεν γίνεται δηλαδή επειδή αυτή η εκπομπή ασχολείται με την ε, πες την εμωρέ με αυτή την ιστορία κάποια ανάλυση τέλος πάντων <χωρεί> όχι των σκέψεων τη σκέψη. Για να, να έχουν σκέψη αυτοί πρέπει να έχουν και μια άλλο Τον τέλο πάντων. Σα παρακαλώ δηλαδή ε, βέβαια, Εντάξει θα μου πεις αφού έτρεχες χθες Να φωτογραφίσεις τη Lady Gaga Στη Μεγάλη Βρετάνια Και χρειάστηκε και δημιουργία Τον Ματ να επιβάλει την τάξη Αυτό είναι Φυσιολογική χώρα Α, Αλλά δεν είναι τίδια Δεν είναι όλη η χώρα έτσι Θα μου πεις μεγάλε σκάση και κολύμπα Είναι η πλειοψηφία αλλά η Ελλάδα μήνα με το μήνα γίνεται χώρα φυσιολογική Και σε ρωτάω εγώ ανάπηρο Η κατάντια σου μήνα με το μήνα εσένα Και όλων των άλλων εθνοπροδοτών είναι φυσιολογική Και τελικά τι είναι φυσιολογικό Τι ακριβώς να ορίσουμε ένα μινιμουμ Στο τι είναι φυσιολογικό Ένα μινιμουμ να ορίσουμε ρε παιδιά ξέρω εγώ Διότι εδώ δεν υπάρχει πια μέσο όρος Στη σκέψη τη κοινωνία. Εδώ ό,τι το πρωτού του καθένα κάνει, λέει, αρκεί να είναι στο κόμμα ή να είναι μέγα καλλιτέχνης, ξέρω εγώ, ή να είναι... κατάλαβες. <Το> δηλαδή σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, πει κάποιος να πούμε, ποια είναι, τι είναι φυσιολογικό σε αυτή τη χώρα, τι ακριβώς ο πολιτισμός που σου προσφέρουνε, η, η υγεία, η παιδεία... Οι πολιτικοί που εκφράζουν κάθε μέρα ή κάνουν πράξη Το ποδόσφαιρο Τι ακριβώς είναι φυσιολογικό Αφού ορίσουμε ένα μήνυμα για να κατανοούμε μεταξύ μας τι είναι φυσιολογικό Μήπως μπορεί κανένα. Απλά να σου πω εγώ τι είναι φυσιολογικό Φυσιολογικό για την πλειοψηφία είναι η βόλεψη Είναι η σύνταξη Είναι ο να πέφτει κάθε μήνα Εντάξει σε αυτή την φυσιολογική κατάσταση Σε καταλαβαίνω απολύτως Αλλά Μπορείς παρακαλώ Έλα Έλα Ωραία uh -huh. ah, Ωραία Μάλιστα yeah. Φυσιολογικός αυτή τη χώρα Μου λέει ένα φίλος εδώ πέρα Είναι τελικά τα ψυχοφάρμακα Είμαστε όλοι σε μια αφασία Από τα ψυχοφάρμακα Και μας το παρακαλώ Καλός το παιδί Γεια σου Δημήτρη Έλα Το like ναι. mm -hmm. yeah. no Έγινε Χαρδουβέλλερ Να σε καλά καλή σου μέρα Κάτι μου είπε ο Δημήτρης εδώ για το Χαρδουβέλλερ you... Τι είναι φυσιολογικό τελικά Λοιπόν, τι είναι φυσιολογικό Τα ψυχοφάρμακα που είπα ο προηγούμενος φίλος του Λιακροατής my... Που είμαστε σε μια μαστούρα γενικώς Μπορείστε παρακαλώ Καλώς το παιδί, έλαρε Γιώργο Πολύ καλά, δεν λέει, δεν ακούς Είμαι φαισιολογικός Γιώργο μου Και τα Ωραία, αρέσει σε ένα καλή σημερά Φυσιολογικό μου λέει ο Γιώργος εδώ ο φίλος ε, Είναι να τον έχουν οι κυβερνέτες 40 πόντου Και εγώ να μην έχω τείχο να κρυφτώ Να μην βρίσκω τείχο να κρυφτώ no. Ε, και αυτό φυσιολογικό είναι, Γιώργο <llegó> Connor: Τι άλλο είναι φυσιολογικό, ρε μάγκες Τι είναι φυσιολογικό, να πούμε Για πείτε μας Τι, τι ακριβώς Σου λέω, έλα να βάλουμε ένα minimum; Παλουκάρι μου να πούμε. Για να βάλουμε ένα μήνυμο. Ορίστε. <Κι> Α μάλιστα. Ναι. Σωστά, σωστά. Η πίτσα με το μέτρο του Σαμαρά που είχε στην Αμερική, λέει ένα άλλο, φυσιολογικά μα τυχόρει τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό, προσέξτε, έχουμε και μέσα σε όλα. Έχουμε και άλλους αριστερούς αυτούς. Μην τους ξεχνάτε τώρα επειδή πήγαν για κάποιο λόγο στο περιφώριο. Στο περιθώριο. λέμε «στη γωνία» και περιμένουν. Όπως τον Μπαρμπαφώτη, τον κουρέλα. Λοιπόν, ε, δεν έχει υπάρξει λέει, καμιά πρόταση, ούτε κρυφή, ούτε συμφωνή, ε, φανερή για να γίνω πρόεδρος δημοκρατίας. Ο Μπαρμπαφώτης βαράει τον Ταϊρέ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Κάντε με πρόεδρο δημοκρατίας. Εδώ είμαι, παιδιά. Λοιπόν και, γιατί, και το, Όχι το γκουρέλα θα δεις πρόεδρο δημοκρατία Δεν θα δεις πολλά σου λέω Σε αυτή τη φυσιολογική χώρα Λοιπόν Ένας Γερμανός Ελάτε τώρα, τώρα να δείτε τι είναι φυσιολογικό στην Ελλάδα Η αυτός είναι ελληνοαρχαιολάτρης Είναι βαριά κουλτούρα Ανατρεπτικός, υπαρξιστή. Ο σκηνοθέτη ο Ματία Λάνχοφ Πήρε άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού Άνθρωπος να πάει να κοινοματογραφήσει μέρο του α αυτο... Φιογραφικού του ντοκιμαντέρ στην Επίδαυρο. Γιατί έχει ανεβάσει και κάτι έργα εκεί ο Λάγχοφτ. Δεν ξέρω, θα έχετε πάει. Εσεί έχετε, έχετε δει. Ο Λάγχοφτ όμω είναι, όπω είπαμε, ανατρεπτικό, είναι, είναι ο άνθρωπο. Ιστορία. Ξευρακώθηκε λοιπόν και έκανε κάτι ιστορίε εκεί πίσω από τα. Ε, τέτοια για να κάνει να τα βάλει στο ντοκιμαντέρ. Τον βλέπει ο φύλακα. Λοιπόν, βλέποντα, είδε έναν κόλλο μέσα στα πέτρε ο φύλακα. Λοιπόν. Και δεν το γνώρισε, σου λέει δεν είναι τη Ελένη, δεν είναι την Ντορέτα, δεν είναι η Ελένη, δεν είναι η τορέτα, δεν είναι η Δωροθέα, δεν είναι. Γιατί τώρα είπαμε με του κόλου. Τι κόλο είναι αυτός, Ποιο είναι αυτός ο άγνωστος που είναι εδώ και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Τον συνέλαβαν για προσβολή μνημείου, το, το just... Λοιπόν, τον συνέλαβαν το Λάνχο για προσβολή μνημείου. Λέει είναι παιδιά εδώ να πούμε έχω άδεια Είμαι ο Λάγχοφ είμαι έτσι και αλλιώς Και αλλιώτηκα και α, σκασμός, ρε του λέει δεν μπορεί να κυκλοφοράς ξεβράκοντος Να πούμε μ, μ, Μέσα στα μνημεία των προγόνων μας Υποφύλακας Ο φύλακας προσέξτε δε, Και τους έκανε μήνυση ο Λάγχοφ Παρακαλώ Μην ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μην εκνευρίζεστε. Μην εκνευρίζεστε. Μην... Σα παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Τηλεκρότα, μην εκνευρίζεστε. Ο Λάχοφ, φίλε, λοιπόν, για να καταλάβει τώρα, είναι ένα μεγάλο λαμόγιο. Μιλάμε από αυτά τα διεθνή λαμόγια. Από το 97 εδώ έχει σηκώσει τον ναμπακο σε χρήμα. Από τι γερμανοεκλεγμένε σημειτοκυβερνήσει και τέτοια. Έχει κάνει κάτι διάφορα, λέει κουλτούρο ιστορίε, Μιλάμε για μεγάλο λαμόγιο. Πολύ μεγάλο λαμόγιο. Λοιπόν, ε, χοντροκουλτουρολαμόγιο, πώς να σ' το εξηγήσω δηλαδή Έχουνε φάει εδώ με ελληνάρες καλλιτέχνες Τον άμπακο σου λέω τώρα Και έκανε μήνυση ο Λάνχοφ για, ε, Στο Υπουργείο Γιατί λέει του προσβάλλανε τον το κόλο Ξέρω γιατί του προσβάλλανε τον κόλο Τώρα πρόσεξε! Μπορείς και εσύ να πούμε με να πας στον καθεδρικό ναό εκεί τη Γερμανία, Ξέρω εγώ ότι Λοιπόν να ξεβρακωθείς να πάρει μια άδεια για να φωτογραφηθείς να πούμε με τη φουστανέλα Και την ώρα που θα φωτογραφίσει με τη φουστανέλα Να ξεβρακωθείς και, να... και ο φύλακας του μουσείου Εκεί της εκκλησίας Να καλέσει την αστυνομία και να πει Παιδιά ένας ξεβράκωτος Λοιπόν τι θα σου κάνουν σε ρε Λάγχο Δηλαδή πως τη βλέπεις στην δουλειά Θα μου πεις στο πρωτεκτοράτο Όπου ξέσκιζες μέχρι χθε Ήσουν αφεντικό Βρέθηκε ένας φύλακας Αχ πήρα ένα τηλέφωνο την αστυνομία Και η αστυνομία λειτουργήσε Λοιπόν και σε βουτήξανε Αλλά παιδιά προσέξτε τώρα για να θα βγει Το όχο περίμενε, ορίστε Ορίστε Καλημέρα Υπότιτλοι Λοιπόν, κοίτα να δει με ό,τι μου είπε ένα φίλο, τώρα να πούμε το λόγο που πήγε ο Λάγκοφίνη. Ο φίλακα του ταλέμπορο, θα μπορούσε να ήταν μια χαρά πανηστηριτζή. Είδε μια γαλίδα ηθοποιό, ήταν γυμνή και έτρεχε μέσα αυτό. Ξεβράκωτη να πούμε wow, wow, Τέχνη να πούμε του Λάγχοφ Τώρα βέβαια αν ψάξεις Θα συμμετέχει και η Ελλάδα Στην αυτοβιογραφία του Λάγχοφ Με εκατοντάδες χιλιάδες Μη σου πω εκατομμύρια ευρώ Αλλά όμως έκανε μήνυση κατά της αρχαιολογικής υπηρεσίας Ο Λάγχοφ Ναι λοιπόν και θα τα πάρει Μην νομίζω ότι θα τα πάρει παρακαλώ Καλώς το παιδί Οι πρόγονοι του Λάγχοφ εννοείς Α, ah, το... σωστά Προοδευσαν λοιπόν που έγινε Να'σαι καλά Είναι τυχερός ο φύλακα. λέει ένας άλλος φίλος τηλεακροατής Διότι πρόόδεψε η φιλή του Λάγχοφ Οι πρόγονοι του Λάγχοφ θα τον σκότωναν επιτόπου το φύλακα Και το χωριό στο οποίο θα κατοικούσε και δεν θα έκαναν καθόλου μήνυση Δεν θα διαφωνήσω Αλλά ρε μεγάλε τώρα Είναι δυνατόν Δηλαδή έχει δίκιο <Δεύη> Όχι από μήνα σε μήνα, από δευτερόλεπτο Σε δευτερόλεπτο γίνεται φυσιολογική η Ελλάδα Λοιπόν Πώς θα γίνει τώρα να πω Με Λάγχοφ, σου λέω δηλαδή Έγινε χτες ο κρυτσπέταλο μεγάλε Πήγαν να δούνε τη, τη, τη Lady Gaga Ξεβράκωτη Και πήγαν και τη Μυρία Ματ Γιατί λέει την ώρα που έβγαζε Τον κόλο το πρόσωπό της Με συγχωρείς η, η, η Lady τη τίφλωναν τον κόλο τα φλάσσ και έλεγαν στα παιδάκια εκεί Στους οπαδούς Τι είναι αυτοί να πούμε μαστές Παιδιά μην τρεβάτε πολύ φωτογραφία Γιατί θα κάψετε τον κόλο της Λέιδης Λοιπόν Ναι μεγάλε να Έλειψα χθε. Ε, εντάξει ήμουνα ε, ε, στο πώς, Στη δεξίωση Η οποία έγινε ε, για τα 50 χρόνια γάμου των uh, Κωνσταντίνου και Άννα Μαρία, έκαναν δεξίωση και ήμουν καλεσμένο. Παρακαλώ, Καλώς. To, 80 ευρώ. Πέρασε μου, μεγάλη, Να είσαι καλά, Βασίλισσα! Καλά, καλά, την καγκά. Ελά, για, για, για. Λέει την καγκά που λες μεγάλε. Όπως σου έλεγα, έγινε μεγάλη δεξίωση. Παρευρέθηκα κι εγώ. Έστειλε, επειδή είχε πρόβλημα, είχα στο συνεργείο από μίζα το δικό μου το αεροπλάνο. Έστειλε ο Λάτσης το δικό του. Είμαστε φιλαράκια για να παρευρεθώ και εγώ στη δεξίωση Και του παφθούν του μηχανικού εκεί Τελείωνε με τη μίζα με το αεροπλάνο Τίποτα αυτό λοιπόν έστειλε και πήγα στη δεξίωση Εκεί να δει πράγματα μεγάλε Ο Κωνσταντίνο η Άννα Μαρία 50 χρόνια γάμου Ήρθαν και άλλα από το εξωτερικό παιδιά Ήταν και δική μα εκεί Είδα κάτι φίλου. Το Ζεύγος Βαρδινογιάννη, είδα του Κυριακού, Καραφλούζο, Λικουρέζους Είδα φυσικά την Τώρα, είπαμε μια καλημέρα εκεί και μετά του συζύγου του Κουρέλου, Κουβέλου, πως τον λένε Είπαμε μια καλησπέρα με τα παιδιά εκεί, είπιαμε δυο ποτήρια σαμάνια, Φάγαμε και τέσσερα, πέντε κυβότια ντελούγκα, μπελούγκα Πως το λένε και ήρθα σήμερα άρων να κάνω εκπομπή Ορίστε Ένας φίλος τηλεακροατή πήρε και μου λέει, είναι αλήθεια, μου λέει ότι βγάλανε τις βασιλικές πολυθρόνες στη Μητρόπολη που τις είχαν ε, από το 70 τόσο καταχωνιάσει για να εκκλησιαστούν. Ναι, αλήθεια, ήμουνα και εγώ στο ίγιο εκκλησία. Βγάλανε τις βασιλικές πολυθρόνες διότι έπρεπε να εκκλησιαστεί για τα 50 χρόνια ο Κωνσταντίνος και η Μαρία. Αυτά συμβαίνουν επί στην Ελλάδα. Με αξιωματική αντιπολίτευση στον φωτισμένο Τσίπρα Ακούς Μεγάλε Έλα Μεγάλε Έλα Μπασιοκ Μεγάλε, Μεγάλε. Μεγάλε. Ά, Για καφέ και για τη ρόπτα Μπασιοκ Μεγάλε Μόλις βλέπω τον Μπασιοκ Μεγάλο να περνάει για καφέ Καταλαβαίνω ότι περνάει η ώρα Λοιπόν που λες. Ναι Αυτά που λες συμβαίνουν Και πως ως ενδιαφέρει όλον αυτό το συρφετό Ότι στις χιάτες τα μια μάνα 40 χρονή τριών παιδιών Κρεμάστηκε. Άραγε, α, ρωτήσουμε τον Άδωνη και τον Βορρήδη να μα πούν ότι είχε ερωτική απογοήτευση. Οι Σκοτσέζοι δεν διάλεξαν ανεξαρτησία. Ε, Τέλο πάντων, α τώρα, αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ο Ευρωκοινοβούλιο διατάζει τι χώρε μέλη να ακυρώσουν τι συμφωνίε που έχουν με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο. Την Ελλάδα, την Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουγγαρία, την Κροατία, τη Σλοβενία και την Αυστρία. Μπρος όξο. Μην με τρελένει. Ε, ε, ε, ε, ε. Μεγάλε ε, ξεμπλόκαρε η διαδικασία για το φράγμα της Μεσοχώρας του Αχελό. <συλίδε> Όχι, παίζουμε. Θα πληρώσουμε λοιπόν ακόμα ένα φράγμα ε, μέσω της ΔΕΗ. <συλίδε> Και θα μπει σε πλήρη λειτου, πλή, λειτουργία σε δύο χρόνια. Το χρέος φυσικά θα το χρεωθεί η ΔΕΗ, δηλαδή ποιοι οι Έλληνες. Παρακαλώ. Αγόρι μου, είπα τις καλημέρες, oh, δεν ξέρω, άκουσες. Μπράβο. Και φυσικά μπορείς να... Ρίχτα. Σέρβια Κοζάνης Που για πες το πες το πες το καφέ πως λέγεται Στο καρτέρι τώρα αμέσω! Μισό λεπτό φτιάχνω τη διαφήμιση αμέσως Έλα Γεια σου φίλε μου Κώστα γεια σου Λοιπόν παιδιά διακόπτω αυτή τη στιγμή Καρτέρι Ουζερί καφέ ουζερί Σέρβια Κοζάνης και γένετε όλοι όσοι ακούτε αυτή τη στιγμή από Κύπρο. Σηκωθείτε από Κύπρο, από Νέα Ζηλανδία, από Αγγλία, από Βουλγαρία, από Ελλάδα. Στο καφέ ουζερή καρτέρι. Είναι ο Κώστα αυτή τη στιγμή στα Σέρβια. Γεια σα! Χαιρετισμού στα Σέρβια, Κοζάνη. Να είστε καλά και πάνω στην Κοζάνη, όλοι. Σούλη την Ελλάδα. Και θα περάσουμε από το καρτέρι να πιούμε κανένα ουζερή. Ουζερή, ούζο, ούζο. Τσίπρο έχετε στο καρτέρι. Λοιπόν, αυτά που λε. Θα πληρώσει λοιπόν ποιο θα πληρώσει το φράγμα Ο Ελληνούμπας Με το κοινωνικό τιμολόγιο Εκεί που του, του βάζει η ΔΕΗ Και με τη φυσικά αυτά θα πάνε όλα έτοιμα Πακετούμ στον ιδιώτη ε, Τότε θα είναι κυβέρνηση ο Αλέξης θα τα, Είναι άλλη ιστορία αυτή Λοιπόν μεγάλε Φτάνομαι 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα Μεταβιβάστηκαν Από το δημόσιο το ελληνικό Δημόσιο το παράκτειο ατικό μέτωπο ΑΕ. Από το στάδιο δηλαδή ειρήνης και φιλίας μέχρι τα Σέρβια Κοζάνης Πάνω το πήρε το παράκτιο Αττικό Μέτωπο Και καταλαβαίνεις τι θα γίνει εσύ Διότι είναι κοντά και το ελληνικό Και ο Λάτσης είπε ότι θα, βρούμε τρόπο, θα βρει τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χώρα Και άλλα τέτοια παιδιά κυρία μου και κυριέ μου Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν Ερήμην Ερήμην των ψηφοκουβαλητών οι οποίοι περιμένουν ακόμη τη βόλεψη στη γωνία Μαζί με αυτά έχουμε και εισβολή Γάλλων στην Κρήτη, αιωλικά πάρκα υδροελεκτρικά έργα, εργοστάσια με fast track διαδικασίες πάρτε, πάρτε πάρτε, μπάτε σκύλια αλέστε και αλεστικά μη δίνετε Κοίτα να δεις τώρα δούλεμα χοντρό Κοίτα να δει κόλπο που στείνουν. Θα κάνουν λέει επιστροφή χρημάτων μέσω ΔΕΗ, προσέξτε το αυτό, σε όσα νοικοκυριά μένουν κοντά σε αιωλικά πάρκα. Είναι λέει ανταποδοτικά σε 270 οικισμούς στην Ελλάδα που καταστράφηκαν από τη δίθεν πράσινη ανάπτυξη. Πράσινη ενέργεια τα θυμόσαστε αυτά επί γκάπ και Μιλάμε για 200 ευρώ μέσω όρο Ακούς τώρα ελινάρα μου 200 ευρώ μέσο όρο θα πάρουν Τα ανθρωπάκια Με αυτό το κόλπο Κατάλαβες Για να μην αντιδρούν Να μην αντιδράσουν Στην καταστροφή η οποία επέρχεται Για τον τόπο τους και για την Ελλάδα Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι. 200 ευρώ μεγάλε 200 ευρώ έχει αξία το δάσος, το βουνό, η χελώνα, ο λαγός η πανίδα τέλο πάντων και η χλωρίδα, η Ελλάδα, η πατρίδα 200 ευρώ περίπου χοντρικά τώρα θα πάρουν για να μην να το βουλώσουν και όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο φίλος τηλεκροατής οι Ινδιάνοι πήραν και κανένα καθρεφτάκι παραπάνω εδώ δεν μιλάμε ακριβώς, για μιλάμε για άλλη ράτσα σου, λέω τώρα, μεγάλε άσε. Οι φίλοι μου από το ΣΥΡΙΖΑ Λιμών απέσυραν την τροπολογία η οποία πρότεινε, προσέξτε, δωρεάν ρεύμα στους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ. Ακούστε το αυτό. Μην ακούτε μόνο τις αγιοσύνες και τα λιβανιστήρια του Αλέξη. Απέσυραν και αυτή την τροπολογία και την τροπολογία για την κατάργηση εξίσωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης τι σου λέω τώρα αυτό που ακούς την απέ... απέσυραν λέει τις τροπολογίες ακούστε γιατί ήταν πολλά τα θέματα προς συζήτηση κατάλαβες και τις απέσυραν για έναν απλό λόγο μεγάλε διότι οι τροπολογίες αυτές ήταν εξαγγελίες του Τσίπρα στην διεθνή έξεση πάνω που πήγε και στα πραγματικά νούμερα δεν βγαίνουν δεν βγαίνουν στα πραγματικά νούμερα Δεν ξέρω αν με νοείς Αυτός <τωχετί> κι αν έχετε πιο πολύ Εκεί στα Σέρβια και δεν καταλαβαίνετε τι σας γίνεται <τωχετί> <Μπορείστε>. <τωχετί> Παρακαλώ <τωχετί> Έλα ρε Γιώργιο Είσαι <τωχετί> <τωχετί> <τωχετί> σε κανένα γνωστό να κάνω διαφήμιση <τωχετί> Να μην κάνω Μάλιστα <τωχετί> <τωχετί> Μπράβο έγινε παλικάρι. Α, μπράβο, Να καλά, Να σε καλά Ο φίλος μας ο Γιώργος μου σημειώνει πάρα πολύ απλά Αυτό είναι φυσιολογική Ελλάδα Του σημειώνεις τώρα Τα μετράμε από εδώ, τα μετράμα από εκεί Το θέμα είναι τι θα κονομήσουμε Πώς θα περάσει καλά το τομάρι μας Αυτό είναι πραγματική Και συγγνώμη Πώς είπε ο φίλος ο Γιώργος Φυσιολογική Ελλάδα διότι σύμφωνα με τα ε9 Άκου τώρα ελληνούμπα μου Η, η ακίνητη περιουσία που Τα ε9 μωρέ Που φτιάξατε όλοι να πούμε Που καταθέσατε Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα Αξίζει ένα τρεις ευρώ Κατάλαβες Και έξι στους δέκα έχουν ακίνητο Παρακαλώ Μπορείστε Καλώς το παιδί Βοηθά τη θκίμ και ξέν Να παντρευτούν και εγώ οι Ναι, έγινε Μάλιστα, έλα Θέλω να γίνω πρωθυπουργός για το καλό μου Λέει εδώ μια φίλη ακροάτρια Βοηθά τη θκίμ και ξέν Είναι η ίδια ακροάτρια Να παντρευτούν και εγώ οι Ένα 3 ευρώ λοιπόν Και έξι στους δέκα έχουν ακίνητο ακόμα και μικρής αξία Οπότε θα θυμόσαστε ο πρώτος που είχε φίξει το θέμα της ακίνηστηκης περιουσίας ε, στην Ελλάδα ήταν ο Δρακουμέλ ο Μητσοτάκουλα, λοιπόν και συνέχεια ε, όλα αυτά τα χρόνια συνέβησαν αυτά που έκαναν έτσι λοιπόν θα φτάσουμε τώρα στο σημείο <Ροί> ακίνητη περιουσία να έχουν αυτοί που που, που, που ξέρω εγώ εσύ τι λες άρε παχιόκ μη Λοιπόν, από το 2.15 ελληνάρα μου αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Η βασική συντάξη, η βασική συντάξη, άκου, άκου, 360 ευρώ, 360 ευρώ και εκεί πάνω. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, μην βιάζεσαι. Και εκεί πάνω προβλέπεται ποσό αναλογικό της σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Το αναλογικό ποσό σύνταξης θα υπολογίζεται βάσει των συνολικών αποδοχών από ολόκληρο τον εργάσιμο βίο και άλλες τέτοιες αρλούμπες. Σε απλά ελληνικά, επειδή πάντα κάνουμε τη μετάφραση. Αν πάρεις 350, σου λέω εγώ, σύνταξη, θα πρέπει να πανηγυρίζεις. 350 όλες οι σύνταξεις. Αν τις δώσουνε, και τις πάρεις θα με σε κατεβάσω σε κανένα διακοσάρι και χτυπάς παλαμάκια τα μαγουλάκια σου. Λοιπόν, αυτό είναι σε απλά ελληνικά. Τι να διαιρέσουν ρε φίλε μου, λες τώρα για 340,75 και άλλες τέτοιε αρλούμπες. Λοιπόν, δηλαδή, καταλαβαίνετε; τι να κάτσουν εδώ τώρα σου λέω να πούμε μη με να μη με τρελαίνεις να πούμε. μη με τρελαίνεις. Εδώ, σου λέω, αν τους δώσει 350 θα πρέπει να πανηγυρίζουν διότι προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο κάτω. Η... Οι συντάξει οι οποίε θα είναι ενιαίε και επειδή πιστεύουν οι φίλοι δημόσιοι υπάλληλοι ότι θα την γλιτώσουν, μην πιστεύετε ότι θα την γλιτώσετε. Περιμένετε. Περιμέντε. Αλλάζει ο τρόπο υπολογισμού και όλο το βίο και άλλα. Αυτά είναι παπαργίε. Το νούμερο στο πέταξε 360. Δεν θα είναι 360, θα είναι 350. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα δεν παίρνει τίποτα. Δεν θα σου δίνει τίποτα. Έχουν, έχουν ψηφίσει τόσου νόμου για το εθνικό συμφέρον, για το εθνικό καλό, για το εκείνο. Κοινό... Έχουν άριους πάγκους, έχουν τα πάντα Εσένα θα κοιτάν τώρα με τη συντάξη σου Πλάκα μου κάνεις να μου Σου έλεγα χθες που τα δίνουν τα λεφτά Στις μη κυβερνητικές οργανώσεις Τα τα Τα νούμερα. Τα τελευταία νούμερα Μάλιστα να σου πω ότι έδωσε και 30.000 ευρώ Η Βουλή έδωσε 30.000 ευρώ Πρόσεξε Στην Ένωση Τέος Βουλευτών και Ευρωβουλευτών Γιατί έχει λέει Λειτουργικέ δαπάνες Δεν τους έφτανε η συνταξούλα τους Κατάλαβες ε, ελληνάρα μου Τους αγρότες που τους καλούνε Να, πληροφερ, να δώσουν πίσω επιδοτήσεις Από το 2829 Δεν μιλάει κανένας τίποτα Τα λεφτά καταλαβαίνεις που τα δίνουν 30.000 ευρώ Επιδότησε η βουλή Την ένωση πρόσεξε Φε... Τέος βουλευτών και ευρωβουλευτών Για Έλληνες μιλάμε Έλληνες, λέμε ρε, πουλάκι μου τώρα, ρε, μην την πιάνεσαι από μια κουβέντα κι εσύ, παρακαλώ. Είπαμε είπα με κανένας when Δεν είναι ανέχοδος, όχι αυτό λέω, αυτό λέω, αυτό λέμε, αυτό λέω, αυτό λέω. έγινε. Να είσαι, καλά, να είσαι καλά Γκαγκα όπως το λες ρε φίλε Όπως το λες, όπως το λες Όταν φτάνει Είπαμε είναι καθρέφτης ε, Και του λαού του, του, του λαού τα πάντα Τα πάντα η πολιτική η, η, Όλα όλα όλα ε, Τώρα μην λέμε ονόματα τώρα φτάνει να έχει τώρα εκπροσώπους των αγροτών Όταν οι ίδιοι αγρότες δεν ενδιαφέρονται Ποιος να ενδιαφερθεί αγαπητέ μου δεν είναι, είναι, είναι τρελό το θέμα να πούμε Κατάλαβες να σας πω ότι πρέπει να ετοιμαστείτε για ελεύθερη πτώση από το Φεβρουάριο του 2015, γιατί τα έσοδα του Υπουργείου Οικονομικών υπο... υπολογίστηκαν, προσέξτε, για... περισσότερο σύμφωνα με τα λάθη που είχαν κάνει στον Έμφυα. Προ... Καταλαβαίνει, αν αποτύχει το, εχ... το πρόγραμμα ίσπραξη του Έμφυα, είναι 2,7 δις μπαίνει σε ισχύ το δεύτερο σχέδιο του Χαρδουβέλερ με πρόσθετα μέτρα. Τα... Αυτά είναι υπογεγραμμένα από τα μνημόνια, δεν... Δηλαδή θυμόσαστε ότι αν δεν πετύχετε τους στόχους θα μπλα, μπλα, μπλα μπλα Οπότε λοιπόν ετοιμαστείτε Από το Φεβρουάριο του 2015 Για καινούργια κόλπα Κατάλαβες Για καινούργια κόλπα Μιας και φτάσαμε προς το τέλος Θα ήθελα να ακούσετε παρέα Ανοίξτε τέρμα τα ραδιόφωνα Να ακούσουμε παρέα ένα τραγούδι Παρακαλώ Το κλεισοφίλος Να ακούσουμε παρέα ένα τραγούδι το οποίο το αφιερώνω σε όλους τους φίλους που κάνουν ακρόαση, Κύπρο, Παγκόσμιους και ειδικά στους φίλους στα Σέρβια Κοζάνης, εκεί στο Ουζερί. Στο Ουζερί, πως το είπαμε, το ξέχασα Κώστα, αλλά στα Σέρβια Κοζάνης. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους σας. ¡Ah! Wow. Wow. Αυτά ακούσαμε και το Στελάρα εκεί να πούμε um, το Στελάρα okay. Κυρία μου και κυρία μου τελειώσαμε για σήμερα μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο okay. θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου okay. εσείς ε, ε, α, να είσαστε όλοι καλά Απαξάπαντε πέρα για πέρα παντού παντού να είσαστε καλά γεια και χαρά σας FM Stereo